α μν βε ναδ λα λ σανσ είναι νόμος νόμας φλρν συναι το δίκιο του εργατ. Ο φλόρα είναι το δίκαιο του αργάτη. Καπο αλλού το έχω ξανακούσει αυτό, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Στου δρόμου τη Αθήνα τα τελευταία 50 χρόνια. Εδώ και στου δύο ξένου τη Νακόνστα με τη Χρυσούλία Διαβάτη αυτό το πολύ ωραίο δίδυμο το οποίο έχει σφραγίσει και έχει μείνει. Έφυγε μία από τι δύο, έφυγε από τη ζωή, Δυνακόντα, το ξέρουμε όλοι Παρακολουθούμε αν και μέσα από τι ατάκε αυτοί οι άνθρωποι δεν τα φεύγουν ποτέ. και λέω ατάκες γιατί προφανώς έχει προσφορά τεράστια ε, η Δίνα Κόνστα στο θέατρο, από εκεί ξεκίνησε αλλά από, τις, από τα σύριαλ έχει μείνει και έχει διαδοθεί στους πολλούς και οι ατάκες χωριστά, ειδικά με την ίδια, τους δύο ξένους κάνουν τρελές καριέρες, ειδικά στα social media δεν υπάρχει μέρα που να μην μπει κάποιο μέσα εκεί και να μην δει μια να λέει διάφορα ως «Δένι Μαρκορά» με όλα αυτά που έκανε η Τένι Μαρκοράτα πάρα πάρα πολλά οπότε κολλάνε σε όλες τις καταστάσεις πτυχές της ζωής μας εμείς εδώ τη φωνή της τη χρησιμοποιούμε σαν ΑΤΑΚ οπότε σήμερα θα το κάνουμε και για έναν επιπλέον λόγο στην επικαιρότητα υπάρχει η κατάρρευση της σκευωρίας της Νοβάρτης σύμφωνα πάντα με το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Γιατί εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα αν πραγματικά κάποιος είναι αθώος, αν πραγματικά κάποιος είναι ένοχος και τι αποδεικτικά υπάρχουν στη δικαιοσύνη να βγάλει αν είναι αθός, ή ένοχος. Μια μεγάλη κουβέντα, αλλά εδώ η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει σκευωρία. ανεξαρτήτως αν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει, η δικαιοσύνη επισήμω αποφάσισε ότι δεν έχει κάνει σκευωρία. οπότε πορευόμαστε με αυτό. Ειδικά οι τη κυβερνήσεω είναι πολύ έτσι. Είναι οπαδί τη δικαιοσύνη, τη αστική δικαιοσύνη, τη αστική δημοκρατία. Οπότε δέχονται. Κατά πιαν γλώσσα του, δέχονται ότι δεν έχει γίνει σκευωρία. Άρα αυτό που έχει μείνει τώρα να αποδείξουν οι άλλοι δεν είναι ένοχοι για το σκάνδαλο. Γιατί είχαμε ένα σκάνδαλο και μια σκευωρία. Η σκευωρία δεν υπάρχει, σύμφωνα πάντα με τη δικαιοσύνη. Οπότε όλα αυτά που μα λέγανε παλιά και πολύ παλιά και καιρό για σκευωρίε δεν πολύ Εύχομαι οι πολιτικοί μου αντίπαλοι να μην κατονομαστούν από τους ψευδομάρτυρες ότι αυτοί τους έβαλαν. Γιατί όποιο λεχθεί από τους ψευδομάρτυρες είναι εξαστικοί που θα έρθουν χωρίς προστασία. Και θα πει ότι εμένα με ο Κώστας, εμένα με Αλέξης, εμένα με έβαλε ο Να ξέρετε το αδίκημα που έχει, η συμβή είναι, το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας επί Αλλιώσω του δημοκρατικού πολιτεύματο. Και η ποινή είναι η σόβια Και να ξέρετε, κυρία Κωσιόνη, <routines> ότι μέχρι να πεθάνω δεν πρόκειται να κάνω πίσω από το να τιμωρήσω αυτού που έκανα αυτή τη σκευωρία. Τα στο πανελίμιο την τιμιότητά μου. Ας το διάλεγε, Μωρή Σαλαμούρα. Θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Κάβλα. Ναι, ωραία. Ο πολιτικό βίο τη χώρα μπαίνει και σε. έχει μπει εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια, να μην πω πάντα. Έχει μπει και σε άλλα χωράφια. Είναι και καλό καλοκαίρι. Μπήκε και ο Ιούλιος από προχτέ. Οπότε, λογικό είναι όλα αυτά να δημιουργούν διάφορα συναισθήματα, εικόνε, φαντασιώσει. Κυρίω φαντασιώσει. Δεν θα μου γλυτώσει το ένα από αυτού, ο Τσίπρα πρώτο από όλου. Ο, ο, ο άθνο και αγρίο θα του τόσοσε. Ο Τσίπρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην λογοδοτήσει για αυτό που έκανε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Χριστέα μου τι Θα του διαλύσω. θα τους διαλύσω, θα τους διαλύσω τους αλήτες, αυτό να κρατάτε από μένα. Θα τους συντρίψω, το να αυτό. είστε απολύτως βεβαία. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και ο Λοβέρδος και ο Άδωνης θα τους συντρίψω, θα τους λιώσω, θα τους γδάρω, θα τους διαλύσω τους αλήτες και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Θα φτάσουν όλα αυτά μέχρι το τέλος, το έλεγε ο Σαμαράς, θα φτάσουν όλα αυτά μέχρι το τέλος, το έλεγε Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα φτάσουν όλα αυτά μέχρι το τέλος. Το είπε προχθές και ο Αλέξη Τσίπρας. Γενικώ η πολιτική ζωή του τόπου, τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει θέλουν διαφάνεια, θέλουν καθαρές λύσεις, καθαρές καταστάσεις, δεν ανέχονται σκάνδαλα και θα εφαρμόσουν την νομιμότητα για το καλό πάντα του ελληνικού λαού. Να λοιπόν γιατί εγώ σας μηνύω και οφείλω να, πάω, να σας πάω μέχρι τέλους και να σας καθίσω στο σκαμνί. Θα τους πάμε μέχρι τέλους και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Εμείς θα σας πάμε μέχρι τέλους. Όπα, όπα τέτοια. Ένας, ένας. Δεν Ας το χέρι κάτω. Αυτό το χέρι το ιερό χέρι. Αφού έχει χαιρετήσει το Γλίξμπουργκ, είναι ένα ιερό χέρι. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν λοιπόν και όλα αυτά με τη Νοβάρτης, το σκάνδαλο, μάλλον της το λέω έτσι γιατί ετούτοι εδώ είπαν σκευωρία ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι λένε ότι σκάνδαλο και υπάρχει... δεν ξέρω πού θα φτάσει και πώς θα διερευνηθεί και τι φώτα θα πέσουν και τι αποδείξεις υπάρχουν και, και, και αλλά όμως ένα σκάνδαλο παγκόσμιο, άρα και στην Ελλάδα έχει συμβεί τι ακριβώς τώρα θα μαγειρευτεί, τι θα βγει γιατί βλέπουμε και στη δικαιοσύνη διάφορε καταστάσεις είναι ένα ωραίο μεγάλο θέμα ε, κορυφαία όλων αυτών στο δράμα που παίχθηκε τις τελευταίες μέρες για την κατάρρευση της σκευωρίας του σκανδάλου Είναι η Ιωάννα Μάνδρου, συνάδελφο, η οποία καλύπτει χρόνια το δικαστικό ρεπορτάζ, από τι πιο παλιέ, από τι πιο έμπειρες Και βγαίνει στην αρχή, προχθέ την Παρασκευή, και λέει αυτό που δόθηκε ω πληροφόρηση από τι πηγέ, τι περίφημε πηγέ, ότι τελικά παραπέμπεται ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη. Θα μα πει η τι έγινε λοιπόν με τον κύριο Παπαγγελόπουλο και την κυρία Τουλουπάκη. Αφορά την υπόθεση τη Νοβάρτη και το, το σκέλο. τη ενοχοποίησης των 10 πολιτικών προσώπων και κατέληξε στο εξής συμπέρασμα ότι πρέπει να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος μαζί με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο παραπέμπεται η τότε επικεφαλής της εισαγγελία Διαφθοράς είναι η Ισαγγελέας Ενεργία η Ελένη Τουλουπάκη και αυτή για κακούργημα. Αυτά στην αρχή πέρασαν κάποιες ώρες και μετά δεν ήταν έτσι. Δηλαδή παραπέφτηκαν αυτοί οι δύο, αλλά για άσχετα θέματα και δευτερεύοντα θέματα, όχι για το περίφημο σκάνδαλο. Να πω μόνο δύο λόγια για τη συνοβραδινή ε, πληροφόρηση. Ότι αυτό ήταν μια ε, πληροφόρηση η οποία ήταν ψευδής, Επίση, σε ό,τι με αφορά, ζητώ συγγνώμη από του ακροατέ μα για την δίωξη ενός προσώπου. Οι πληροφορίε είναι πάρα πολύ σοβαρέ. Το Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, δεν βρίσκει κάτι παράνομο από τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκανε την υπόθεση Νοβάρτη. Όπω θα λέει, Δεν βρήκε το Δικαστικό Συμβούλιο κάτι παράνομο. Πάντα είμαστε στην απόφαση, στην άποψη του Δικαστικού Συμβουλίου. Γιατί ο καθένα μπορεί να έχει μια άποψη, βεβαίω δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, αλλά. Η δικαιοσύνη αποφασίζει, αυτή η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι δεν υπάρχει κάτι μεμτό στους χειρισμούς του Παπαγγελόπουλου, της Τιλουπάκη και των υπολείπων. Και έτσι η Ιωάννα Μάνδρου, σοκαρισμένη από όλο αυτό, προχώρησε και σε μια δεύτερη δήλωση. Και η πληροφόρηση από ανώτατες δικαστικές πηγές που είχαν αργά το βράδυ, όλος ο έγιος τύπο, δεν ήταν σωστή. Δηλαδή, κάτι... Που συμβαίνει για πρώτη φορά και εγώ ω επαγγελματία, 38 χρόνια επαγγελματική καριέρα, mm -hmm. δεν μου έχει ποτέ. Εγώ δεν ε, είμαι ποτέ επιβολή. Πιστεύω mm -hmm. ότι ήταν οργανωμένη. Οργανωμένη. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω τα κίνητρα αυτή τη στιγμή. Πολιτικά κίνητρα. Δεν Ενδεχομένω. Έχω πραγματικά πάση σοκ. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει σε κανέναν ποτέ. Αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη να φύγω από αυτό το επάγγελμα. Να βαρετηθώ. Δημιουργούνται πολλοί συνειρμοί και πολλές σκέψεις για όλα αυτά που τα ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες και για το πώς η πολιτική ηγεσία χειραγωγεί, πώς η πολιτική ηγεσία η εκάστοτε θέλει να παρέμβει, να διαμορφώσει δικέ της καταστάσεις, τα κατασκευάσματα που φτιάχνονται και από τους από εδώ και τους από εκεί, οι θήτες, τα θύματα, Το παιχνίδι των δημοσιογράφων, η πληροφόρηση, οι αποκλειστικότητε. Όλο αυτό το οποίο με μία λέξη δημοκρατία. Με δύο αστική δημοκρατία. Για λέγετε και παίρνετε. Σε αυτή λοιπόν την αστική δημοκρατία θα πάμε χτιμίκονο, γιατί είναι το νησί του καλοκαιριού. Όπω όλοι ξέρουμε, ο τουρισμό φέτο θα σπάσει ρεκόρ. και να σπάσει για να έρθει κανένα φράγκο στα συνολικά ταμεία. ώστε να έχουν μετά οι κυβερνήσει να μοιράζουν. Αλλά οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν θα πάρουν από αυτό το ρεκόρ. Τίποτα. Θα πάρουν αυτά που παίρνουν πάντα. Κάτι ψίχουλα, στην καλύτερη, καμιά φέτα ψωμί, που από ψίχουλα πάλι είναι, αλλά τουλάχιστον είναι ολοκληρωμένη. Κάτι τι κάνεις, το ψίχουλο τι να το κάνεις. Έτσι λοιπόν πάμε στη Μύκο να δούμε τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων εκεί. Στο βίντεο του Mykonos Live TV βλέπετε εξοκλήσεις στην περιοχή του Μαού να έχει μετατραπεί σε διαμέρισμα Σύμφωνα με πληροφορίες για να στεγάσει εργαζόμενο στο νησί Δίπλα στο καμπαναριό έχει απλωθεί πουγάδα Βλέπουμε μια εκκλησία να έχει μετατραπεί σε στούντιο Τι άλλο να πω έχουμε δει κοντέινερς Έχουμε δει κοντέτσια να νοικιάζονται σε τιμές όπως μια βίλα στη Γλυφάδα Στα βλιγκαράς κοντέτσια και εξοκλήσει πλέον στεγάζουν εργαζόμενου. Στον Αιλιά. Πού μένει, Στον Αιλιά. Και επειδή του Αιλιώ έρχεται 20 Ιουλίου, θα ανέβει πάνω. Γιατί πηγαίνουν εκεί οι νησιώτε κι άλλοι, να ανάψουν κανένα κεραί και θα ανοίξει, θα μπει μέσα, Να δει κρεβάτια των εργαζομένων. Δεν θα είναι εκεί οι εργαζόμενοι, γιατί δουλεύουν από τη μία νύχτα μέχρι την άλλη νύχτα, αλλά κάποιε ώρες πρέπει να ξεκουραστούν. Πάνε στο ξοκλήσει, μένουν δίπλα τα κεριά, δίπλα εικόνε, τα ταλιβάνια, όλα μαζί το ιερό. Όλα μαζί λοιπόν, μιλάμε για υποδομέ, σεβασμό στου εργαζόμενου. Επειδή έχει λανσαριστεί από προχτέ και αυτή η περίφημη κάρτα, ηλεκτρονική κάρτα ελέγχου τη εργασία, για να προστατεύεται πάντοτε ο εργαζόμενο, εδώ έχουμε εξοκλήσει. Εκεί μένουν, δεν χωράνε στο ξενοδοχείο και του έχουν βάλει στα εξοκλήσια που είναι γεμάτο ο τόπο στα εξοκλήσια. Και εδώ που τα λέμε, τα εξοκλήσια ανοίγουν κάνα δύο φορέ τρει το χρόνο, γιατί να μείνουν συνέχεια ανοιχτά, να μένουν και άνθρωποι. Πολλά από αυτά έχουν και γερού και έχουν κάτι ωραία παράθυρα και διαμπερή και χειρεύμα και είναι και δροσερά θέλω να πω οπότε συνθήκε. Για να μένουν εκεί οι εργαζόμενοι. Ο πρωθυπουργό μα πήγε να κάνει επιθεώρηση των έργων στον Ισθμό, γιατί είχε καταρρεύσει και ένα κομμάτι πριν λίγο καιρό. Οι εργαζόμενοι το φτιάξανε μαζί με τι εταιρείε που ανέλαβαν, εννοείται. Εκεί λοιπόν ο κυριάκο Μητσοτάκης, αφού θαύμασε το έργο και την πρόοδο των έργων, νομίζω τελείωσε, έκανε μια πρόταση για του εκεί εργαζόμενου, δεν είναι εξοκλήσια όπω τη Μήκονο, αλλά είναι κάτι επίσης, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Αναμένουμε, την, Αναμένουμε. Τη, τη συνέχιση του έργου, αλλά πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένο από την συνθετότητα. Αλλά μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο, το οποίο γίνεται και αυτό με χαροποιεί με ελληνική τεχνολογία και βέβαια με Έλληνε εργαζόμενους. Με Έλληνε εργαζόμενους και δε Οι οποίοι οποίο, οποίο, από ό,τι βλέπω εργάζονται και σε συνθήκες αρκετά επικίνδυνες. Θα, θα, θα ανταμείψουμε τους εργαζόμενους στον πρώτο πρωθυπουργό με μια παροχή δωρεάν bandι τζόμικα. Να δείξει και την γενναιότητά του. Die See und der Wind uns trägt Segel hoch Vollfahrt Santillano Adamic, Schumer, Sergadomino, Schumer, aus, wenn das Meer ruft wir raus in Oh, Costantino, Είναι ένα αρχοκομμουνιστή. Μη μου πείτε. Ε, δεν σα λέω, αλλά αφού επιμένετε, ο Κωνσταντινό μου υπήρξε ιδρυτικό μέλο των Ερυθρών Ταξιαρχιών τη 17 Νοέμβρη, τη 20 Μαου και πολλών άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων με ημερομηνία. Δεν πειράζει. Στην κνένα μην ήταν. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε τον Κυριάκο, πέρα από την Κόνστα και τον Καλογύρου. Τον Κυριάκο Μητσοτάκι να λέει ότι οι εργαζόμενοι εκεί του Ιστιμού θα πρέπει να ανταμοιβθούν με bungee τζόμπινγκ. Το είπε, job, τη δουλειά. Δεν κατάλαβα. Τζάμπινγκ το λέμε όλοι οι άλλοι. Είναι και στο κολάμπι, έχει μια προφορά. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Μπορεί όμως να ήθελε να κάνει ένα σχετισμό με τη δουλειά. Που θα πηδιούνται και θα κρεμνιούνται από πάνω οι εργαζόμενοι και στα ξοκλήσια και στον Ιστιμό. Είναι πολύ ωραία πρόταση αυτή. Κάθε εργαζόμενο να την κάνει την αύξηση. Έδωσε χατζηδάκι κάτι ελιέ και κάτι ρεπό σε, για ελιέ. Αλλά είναι καλύτερο να, τα, τα ακραία σπορ, τα extreme σπορ όπω λέμε, να πηγαίνουν εκεί να κάνουν διάφορα τέτοια σπορ, να πέφτουν από πάνω με τα λάστιχα. Αυτό είναι το bandit jobbing που κρεμιέσαι στον ίσθημα παλιότερα ή και σε άλλα έτσι, κάτι άκρε, κάτι γερανού. Κρεμιούνται και πέφτουν με ένα λάστιχο και δεν σκάνε ποτέ κάτω στο έδαφο. Θαλαντώνονται μέχρι να φτάσουν στο έδαφο. Αυτή την πρόταση έκανε ο Κυριακό Μητσοτάκη. Πάντα προχώ σε αυτά τα θέματα, πάντα με αγάπη για του εργαζόμενου, γιατί αυτό κανεί δεν θα σκεφτόταν να το δώσει στον εργαζόμενο. Και ο εργαζόμενο, επειδή είναι μίζερο, πάντα θέλει κάτι παραπάνω σε ευρώ, να πάρει κανά, καμιά φέτα, κανένα λάδι, καμιά ζάχαρη. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζονται όλα αυτά. Bungee jobbing. Μια χαρά τα λέει ο Κυριακό Μητσοτάκη. Πιο ωραία τα λέει η Δίνα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 Κωνσταντίνε παιδί μου ευχή και κατάρα σου δίνω μη γίνεις ποτέ κουμονιστής την έχουνε κυνηγήσει τη μάνα σου κάποτε κρυβόμασταν από τους κουμονιστές και τώρα τις παρακράμε να μας κρύψουμε Χριστέ μου τη δεκαδόνση Ο Ερντογάν γιατί δεν μας λέει γιατί θέλει να χάσει ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν θέλει το Μητσοτάκη επειδή τον ξεμπρόσθιασε, επειδή του έδειξε το χάρτη της μεγάλης πατρίδας στην Αμερική, επειδή τον έβγαλε στη φόρα. Μήπως ο Ερντογάν έχει πάθει την πλάκα της ζωής του, επειδή η Ελλάδα θα έχει και F-35, θα έχει και RAFAL, θα έχει και όλα αυτά τα συστήματα... Τη υπεροπλία έναντι τη χώρα του. Το να χέρι Βιτάλο τάλο, τα για το πρόσωπο. Λοιπόν, ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά ότι αν πει μην ψηφίσετε τον τάδε στην Ελλάδα, αυτό είναι πολύ ευνοϊκό για τον τάδε στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και από την από Προφανώς Προφανώ δεν την έκανε την δήλωση αυτή ο Ερντογάν για να κάνει κακό στον Κυριάκο Μητσοτάκι. Καλό του κάνει και το ξέρει πολύ καλά. Ο γάτο Ερντογάν, εδώ αυτιά, να λέει τα υπόλοιπα για τη λαϊκή κατανάλωση πολύ χρήσιμα. Αυτή η, έχει επέτειο, αυτή η βδομάδα έχει επέτειο, μεθαύριο την Πέμπτη, μεθαύριο, τέσσερι με τρει μέρε μετά, είναι 7 Ιουλίου. Τι κάναμε, 7 Ιουλίου πριν τρία χρόνια, θυμόσαστε όλοι, βγάλαμε τη νέα δημοκρατία κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Εμεί δεν θα το γιορτάσουμε μόνο την Πέμπτη, όλη τη βδομάδα, όλη τη βδομάδα έχουμε εορτασμού για, για τα τρίχρονα, τα τρία χρόνια, οπότε φτιάξαμε και ειδικό φίλερ. Ιούλιος 2019-Ιούλιος 2022 Τρία χρόνια κυβέρνηση των Αρίστων ε... Χρόνια μας πολλά Χριστέ μου Τρία χρόνια επιτυχίες Χρόνια πολλά λοιπόν, από τώρα τα λέμε πριν, θα τα πούμε και αύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παρασκευή σταματάμε μισή και για διακοπές για να κάνουμε τις γιορτές κανονικά όπως πρέπει. Τα τρία χρόνια είναι ένας εμβληματικό χρόνος πάντα και πρέπει να τα γιορτάσουμε όπως μας αξίζουν. Κάθε χρόνο ήταν καλύτερο από τον προηγούμενο, νομίζω. Συμφωνείτε όλοι σε αυτό, 2 11 10 80 80 δέχετε ευχές. που θα παίξουν όλη αυτή την εβδομάδα και θα κορυφωθούν την Παρασκευή με κάποιες αφιερός που είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Οπότε ξεκινάμε τους εορτασμούς να θυμηθούμε τι ακριβώς κυβέρνηση έχουμε όπως οι ίδιοι περιγράφουν. Κυβέρνηση που να έχει δώσει τόσα χρήματα και να έχει στηρίξει με τέτοιο τρόπο τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει από το 1830 Τη συνθήκη του Λονδίνου. Μπράβο του! Γιατί βλέπουν ότι η πολιτική τη κυβέρνηση στον πρωτεγενή τομέα διαχρονικά την αναδεικνύει ω την πιο φιλοαγροτική κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπο. Ευτυχώ! Η κυβέρνησή μα ορθώνει αναχώματα απέναντι στι εξωγενεί προκλήσει. Η χώρα μα αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στι επενδύσει. Ευτυχώ! Ο πολίτη δεν πρέπει να πάει στην κάλπη στενοχωρημένο και διαμαρτυρώμενο. Πρέπει να του θυμίζει. Όλα τα θετικά τα οποία έχουμε κάνει. Γιατί εμεί είμαστε οι καλύτεροι. Ευτυχώ! Η ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Ευτυχώ! Αν καταφέραμε αυτά τα οποία καταφέραμε τα τρία χρόνια μέσα σε αυτέ τι απαραίτητε κρίσει, τι οποίε περάσαμε, εάν ο ελληνικό λαό θέλει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, είναι 100% η καλύτερη λύση. Ευτυχώ! Ευτυχώ που σε συνθήκε πανδημία έχουμε κυβέρνηση τον Κυριάκο για τη Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς! Οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται το Μητσοτάκη. Τον εμπιστεύονται τόσο πολύ που μερικές φορές λέμε «Βρε παιδί μου, μπράβο!» «Μπράβο τους!» Τέτοια κυβερνησάρα που έχουμε στην Ελλάδα ούτε στον ύπνο μας. Ε χρόνια μας πολλά! Χριστέ μου! Τρία χρόνια επιτυχίες! Για να ξέρετε τι ακριβώς κυβέρνηση βγάλατε. Δεν το περιμένατε. Περιμέναμε. Α μην τη βγάλαμε, αλλά ανοίξει σε όλου μα αυτή η κυβέρνηση. Δυστυχώ, από το ευτυχώ πλέον άλλο, δεν το ξέραμε πριν τρία χρόνια. Όταν τέτοιε μέρε φαινόταν ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία, δεν περιμέναμε ότι θα εξελισσόταν στην καλύτερη από το 1830, στην καλύτερη κυβέρνηση. Δεν ξέραμε, θα λέγαμε ευτυχώ. Δεν ξέραμε όλε αυτέ τι επιτυχίε, τη μία πάνω από την άλλη, τι ευλογίε ολονών, απ' έξω, από μέσα, των καναλιών. Τίποτα από όλα αυτά δεν φανταζόμασταν. Κάτι είχαμε καταλάβει, αλλά τόσο πολύ σε τέτοια ένταση. Δεν πήγαινε το μυαλό κανενός, είναι μια αλήθεια. Πες μου μια λέξη, είναι το τραγούδι. Εδώ την βρήκαμε. Όλοι έχουμε ευθύνη για το τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή τη χώρα αύριο. Αυτό το αύριο όμως πρέπει να έχει μια σφραγίδα. Μια σφραγίδα που θα αποτυπώνει την αισιοδοξία. Που θα αποτυπώνει τη δυνατότητα που έχουν οι της ελληνικέ δυνάμει να ανταπεξέλθουν στι δυσκολίες. Και αυτή η δυσκολία μπορεί να υπερκεραστεί. Και είναι εύκολο. Με μία λέξη. τελοπόν Με μία λέξη. Προπτικών. Η δικιά μα κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση των Αρίστων. Χριστέ μου τι ακούω. Και δεν έχω και τα ίδια μαζί μου. Αυτή λοιπόν είναι δύο λέξει τελικά. Είναι μία λέξη κάθε φορά, δύο εκδοχέ. Διαλέγετε και παίρνετε. Κυριάκο Βελόπουλο. Με λίγο Ντίνα Κόνστα θα πάμε ακόμα. Όχι η Ατάκα. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην Ελένη Μενεγάκη και εκεί μίλησε για τι ανθρώπινε σχέσει. Έχουμε βάλει αυτό το απόσπασμα. Μετά κολλήσαμε ένα άλλο από το θεατρικό τη, την, την Γκόλφο. Και μετά κολλήσαμε και ένα χατζηδάκι. Τώρα πώ γίνανε όλα αυτά. Τυχαίοι καλοκαιρινοί συνείρμοι. Δεν μπορεί να μην είχατε δεσμού στη ζωή σα. Μα άρεσε να φεύγω. <laughs> <laughs> Γιατί? Αριόμουν. Αλήθεια, yeah. πάντα. Ε, κάποια στιγμή χάνει το ενδιαφέρον του. Έχει κάτι μικρέ λεπτομέρειε στη συμβίωση που μπορεί να είναι του Είναι σημάδια ότι πρέπει όταν ε, τον παρακολουθεί τον άλλον. Και εγώ δεν μπορούσα να κάνω πολύ με ανθρώπου, και γενικότερα όχι μόνο έρωτα, με σχέσει. Γιατί πάντα, χωρί να το θέλει, λίγο ακτινογραφεί του άλλου και. Και αφνικά το παραμικρό σου διαλύει τα πάντα Εντάξει, όμως αυτή είναι και η ζωή Εντάξει, όλα τα πράγματα έχουν τη φθορά τους Ναι, δεν μ' αρέσει η φθορά Παρόλο που φθύρω Δεν συμβιβάζει συμβιβάζεσαι <laughs> λοιπόν Γιαρνάω <να> ο... <laughs> Φθορά δεν μ' αρέσει η Φθορά, η φθορά στις σχέσει. Όχι, με, με σκοτώνει Ναι, αλλά, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε και μόνοι μας επειδή ξέρουμε ότι η μοιραία θα έρθει και η φθορά σε μια σχέση εντάξει ο έρωτας είναι μια ιστορία με πολλοί σπουδές στιγμές mm. και πολύ δυστυχία είναι η αγάπη φωνικό που ζωντανό αφήνει είναι η αγάπη ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου και κάθε μέρα καρτερίζει και γυρίσει πίσω είναι η αγάπη όν η τα πόδια σου δεν λένε να ξεκολλήσουν είναι η αγάπη χύμαρος χυμάει και σε συντρίβει αρρώστια είναι να αγαπάς αρρώστια που σε λιώνει μα δεν γυρεύει γιατρικό δεν θέλεις να μερώσει. αγάπη είναι να αγαπάς όποια πληγή σου ανοίγει αγάπη είναι η μοναξιά που πρέπει στον καθένα αγάπη είναι να κοιτάς Ti porto a Luena alla pina Nabilas sta fila che sta a Λοιπόν, από την Τίνα Κόνστα για τι σχέσει, το απόσπασμα για το τον Αγάπη, από την κόλφο το θεατρικό, υπάρχει στο διαδίκτυο και σε μεγαλύτερη έκταση. Και Μάνου Χατζηδάκη, Μελαγχολία τη Ευτυχία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, με όλα αυτά μαζί. Από τον Κυριάκο Βελόπουλο, από την Τίνα Κόνστα, από τι Σκεβωρίε, από την Ιωάννα Μάνδρου, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Bungee τζόμπινγκ. Και από το ξοκλήσει που μένουν οι εργαζόμενοι στη Μύκονο, μέχρι αυτά εδώ. Δύ1, 80, 80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Το ξέρετε, Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού κολάνοι και πρώτε Διεθμίσει.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 Άκουσα χθε δεν πίνει καφέ. Σου είπα, σου Δεν πίνει καφέ. Ναι, με πειράζει. Πόπο, εντάξει. Τελικά είμαστε πολλοί που δεν πίνουμε καφέ, ρεσί. Με έχουν συνέχεια για περίεργη. Ούτε συμπίνει. που βρήκα έναν που συμπάσχει μαζί μου. Να κάνουμε κίνημα. Πρέπει. Κατά καφέ. Πρέπει. Κατά καφέ, έτσι θα είναι. Κα, κατά καφέ. No brown. No brown θα γράφουμε. Όχι καφέ. Όχι, αντί καφέ, όπω η αντί εμφανίκα. Αντίκα θα το κάνουμε. Όπω είναι η Αντίφα. Α, καλό θα είναι αυτό. Να σου πω, δεν έχει τίποτα Να είπα Παρίζου από το παλιό συγκρότημα, του Αντίκ. Όχι, αυτό είναι Αντίκα. Α, εντάξει, να το έχουμε... Με άλλο γιατί υπονοεί και το καφέ. Αντίκα. Πώ έχουν μάλλον οι άλλοι, οι άλλοι το κίνημα κατά του Άδωνη, το αντίμα. Εντάξει. Αυτό. Θα, το, θα το οργανώσουμε κατάλαβε. Θα βάλουμε το πλαίσιο τώρα το κατάλληλο. Εντάξει, θα το φτιάξουμε. Μα, μα, γεια σου, μα. Ε, αυτό, αντίμα. Γεια σου, μα, μα, μαλά. Αυτό. Αυτό <laughs> <laughs> είναι άλλο, παραπέμπει αλλούρεση. Ναι, το ξέρω γι' αυτό. <laughs> λέω. Λοιπόν, λοιπόν, για πε τώρα. Ε, επειδή δεν μπαίνει δασκαλί στα τελευταία τηλέφωνο, δεν υπάρχει κανένα να διορθώνει τα ελληνικά του, του Θήμιου. Γιατί ο Θήμιο. Μα έπρεπε να. Εμπίπτει σε πολλά σφάλματα. Εμπίπτει. Εμπίπτει. Εμπίπτει ο θύμιο. Εμπίπτει, εμπίπτει. Το έχω παρατηρήσει ότι εμπίπτει. Οκ, okay, να σου πω όμω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να διορθώσω τα ισπανικά του που μπορώ. Κοχώνε. Καθώς... Όχι και κοχώνε, ρεσί. Είπε ο Τσίπρα Χέστα Λαβικτόρια Στιέμπρε. Διορθώνει ο θύμιο και λέει χάσταλα Λαβικτόρια Στιέμπρε. Τι είναι χάστα γκίνε. Το, το AIDS δεν ακούγεται, πε του. Δεν ακούγεται, είναι άστα. Άστα, βράστα Λαβικτόρια Σέμπρε. Έτσι. Άστα, γι' αυτό, αυτό πήρα. Πηλιά. Καλό μου αγόρι, χρόνια σου πολλά. Μπάμπου! Ναι. Τι κάνεις καλέ, ευχαριστώ πολύ για καραχάς για τις ευχές. Καλά είσαι? Α, καλά. Έχεις ενημερωθεί, έχεις περάσει στον τελικό. Τι στο τελικό είσαι λέω. Δεν άκουσα. στο τελικό λέω, έχεις προκριθεί, εσύ και η Βασίλισσα. Ελισάβετ. Α. Ναι Άντε να δούμε εγώ, εγώ ποντάρω σε σένα Λοιπόν Χρόνια σου πολλά Καλά να περάσεις στι διακοπές Και να μου φιλήσεις το θύμιο Ευχαριστώ, Να είσαι καλά σε ευχαριστώ Έλα γεια Να με ξαναπάρεις και μετά το καλοκαίρι Η Ελένη Λουκά είναι Γεια σου Γεια σου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 <Σιουλίου> ναι, μωρέ, το ξέρουμε. Εντάξει, το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του, τα το έχουμε πει αυτά. Αρκού τώρα εδώ Δεν ακούω. Καλό καλοκαίρι. Αργιά. Γεια <Σιουλίου> Είναι καλό να έχουμε τους Αμερικανούς στην Αλεξανδροπολή. Ναι, οι νομές πολιτείες, κύριοι και κύριοι συνάλφοι, είναι το σπουδάτερο κράτος του κόσμου. Ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά γίνεται για καλό. Δεν είναι κακό να είσαι δεδομένος. Μπράβο! Δεν είναι κακό να είσαι προβλέψιμος. Επειδή έχουμε και επέτειο σήμερα Εθνική Γιορτή, Εθνική Γιορτή έχουμε και επέτειο βέβαιος και είπαμε να την τιμήσουμε έτσι η Αμερική, τετάρτη Ιουλίου σήμερα μην το ξεχνάτε. Όσο για τα ισπανικά που έλεγε η Ακροάτρια πριν. Ε, το χάστα Λαβικτόριας χέμπρε Το είπε ο Τσίπρας χάστα Εμείς το κάναμε χέστα Λαβικτόριας στο μοντάζ και το παίζουμε καιρό Οπότε μιμήθηκα το μεγάλο ηγέτη Και εγώ μου έκανα αναπαραγωγή του μεγάλου ηγέτη Λάος τώρα μέρος β Που είναι μια κυρία η έρμη Της έστησε ο γιο της μια φάρσα εκεί Που θα συνεχιστεί και στο Γεια σα. Θα μπορούσα να μιλήσουμε με τον κύριο Αποστόλη Μπαλούρδο. Ο ίδιο. Είμαι η μητέρα του Βασίλη του Καπούλου. Που τον είχατε πριν κάποιε μέρε που πήρατε το, το δίπλωμα. Ναι, βεβαίω. Ναι, ναι. Τι, τι κάνετε, μου είπε ο Βασίλη πω. Ναι, ήταν έτρεχε λιγάκι. Και... Ε, τι λιγάκι έτρεχε, πήγε με 175 με όριο 120. Μιλάτε σοβαρά. Ε, μιλάω σοβαρά, είναι δυνατό να μην του πάρουμε το δίπλωμα. Έχετε δίκιο, εντάξει. Αν είναι 175, δεν το περίμενα. Πως... Πόσο, Πόσο είναι... σα είπε δηλαδή, 125? Ε, ναι, το κάπου τόσο μου είπε. Παρα... Όχι, μου είπε λίγο παραπάνω το φυσιολογικό. Ε, φανταστείτε, ναι. γι' αυτό αν ήταν λίγο παραπάνω αυτό. ναι. Όχι, κοιτάξτε. Σαν διάολο πήγαινε. Πήγε, είχε βγάλει σπίθε από πίσω. Είχε και αυτό το καγκούρικο με τα νέων. φώτα από κάτω. Ε, τράβαγε διπλή γκαζιά πίσω. Είχε σκάστρα. Ε, τι να σα πω τώρα, ήταν προκλητικό ο γιο σα. Σοβαρά. Θα το, θα το συζητήσουμε μαζί του. Γιατί εντάξει, έχει και ένα παιδί, εντάξει. Έχει και ένα παιδί, εντάξει... αλλά όταν έχει ένα παιδί, να τα σκέφτεται αυτά. Ανοίξαμε Άρα. το παράθυρο για να του πάρουμε τα χαρτιά. Ναι. Και από μέσα βγήκε ένα ντουμάνι. Τι να σα πω τώρα που έχει και παιδί ο άνθρωπο. Τι ντουμάνια ήταν αυτά. Η κατάσταση Είναι. ήταν ότι το καπνίζει ο Λουλά. Όταν καπνίζει. y siolulás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 Άριστο. Φαινόταν για... Golden Boy. Πιθανόν αυτό. Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Το... Ε, επειδή ξέρω, έχουμε συζητήσει, είμαστε μια οικογένεια πολύ συντεσταλμένη κι αυτά. Ε, δεν ο... ήθελα ο... να προσβάλλουν ε... την οικογένειά σα προ Θεού. Ναι. Όχι, όχι. Δεν σημαίνει από καλά καλέ Οι οικογένειε μπορούν να βγουν και κακά παιδιά. Ορίστε. Και... Να και ένα παιδιά παράδειγμα. Ο Βασίλη. Όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά ο... είναι τόσο καλό. Ο άλλο, Άριστο. είναι, καλό. Τόσο ήσυχο. Δηλαδή δεν ούτε καν ούτε καν Γι' αυτό είναι ήσυχο. Απ' είναι σε καταστολή μόνο. έχει χαλαρώσει σε Νιρβάνα δεν, είναι δεν, δεν ξέρω δεν, δεν, τέλος δεν, πάντων το, ναι, ναι. Το, το, το τσίμπισε λίγο τον Καζάκη παραπάνω του τσίμπισε τι με θέλατε εσείς ναι. Απλώ μου μας το ανάφερε και μα έδωσε το τηλέφωνό σα να, μιλ... mm. να μιλήσουμε μαζί γι' αυτό. Ψυχούλα, ο Βασίλη. Και, και καλά έκανε και που, μου, μου τα λέτε αυτά. Γιατί χαίρομαι να ακούω κάτι, να συμβεί κάτι. Να μπορέσουμε να προστατεύω το παιδί μα. Όσο μεγάλο και να είναι, όσο και να. Είχε, oh, έχει και σύζυγο ο Βασίλη με το παιδάκι αυτό. Ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Όχι, όχι, είναι με τη σύζυγο. Πολύ καλή οικογένεια. Αλλά και με, πολύ αγαπημένη με τη γυναίκα του. Καλά, το του ξέρουμε αυτού. Ναι, γιατί είχε και ένα γκολγκομπόι στο πίσω Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω τα ευρήματα τώρα Τι βρήκαμε στον τυχαίο έλεγχο τώρα Τον έπιασε το ραντάρ και τον ανοίξαμε Ναι, ναι, ναι Δεν ξέρω και άκουγε πολύ δυνατά φουρέιρα Ναι. Κάτι συγκινητικά συγκινήθηκα Απ' τις φούντες ήτανε δεν κατάλαβα Περίεργα πράγματα, ψηφίζει Μητσοτάκη Ε, τι να σα πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ψηφίζει, νομίζω ναι Ναι, γιατί κάπως έτσι πως τα συνδέσαμε όλα αυτά, εκεί έβγαζε, μόνο και, και, γιατί ο άλλος δίπλα φώναζε και α και ου τι από πια... έγινε αυτό, ήταν. Ναι. Εντάξει, λυ λυκωμένα βγαίνω από τα ρούχα μου. να σα πω. Και το πίσω κάτσμα, τον κογκομπό, ήταν εκτό ρούχων. Ναι. ναι. Γιατί είναι πολύ συναισθαλμένο δε... στο σπίτι του, στο. Το καταλαβαίνω. Δε... Μπορεί να... Δεν είχε δώσει δικαιώματα ε, σε γειτονιά, θέλετε να μου πείτε. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Άμα ποτέ, δεν έδωσε έχει... δικαίωμα, τέλο. Ποτέ, δηλαδή, λυκρινά, Βρήκαμε το... και στο πορπαγκάζ Το, κα, ήταν κάτι στιλιάρια και πέρα που είχαν σημεία τη Νέα Δημοκρατία. Μήπω, πιστεύετε, είναι για το. Μιλάμε για το παιδί μου. Για το. Ο ίδιο άνθρωπο είναι τώρα. Συγγνώμη. Το, το Βασίλη, μάτι, δεν το... είπατε. Το... Ε βέβαια αυτό ο ίδιο είναι Μήπως ήταν του αλουνού παιδιού και τα κουβάλαγε ο γιος σας Πάντως το αυτοκίνητο ήταν του γιού σας Καταλαβαίνετε ποιος τα χρεώνεται Είχε και μια συλλογή από πεταλούδες πίσω Όχι αυτή που νομίζετε Ειλικρινά σας λέω Πέφτε από τα σύννεφα γιατί το επισέβα αυτά τα πράγματα που μου λέτε Και εμείς ένα τεράστιο σύννεφο είδαμε Όταν ανοίξαμε το παράθυρο πέσαμε και εμείς κάτω από τα σύννεφα Για ένα από τα ρούχα μου λέει η και της λέει ο άλλος και ο άλλος που το οποίο ζωκάζει εκτός ρούχων ήτανε. Πήρε για μια κλίση στον κύριο Παστόλη Μπαλούρδο. Ο γιος φταίει, ο γιος τα έχει κάνει αυτά που έδωσε τη Μάνα να πάρει τηλέφωνο. Επειδή γιορτάζουμε σήμερα την Τετάρτη Ιουλίου, Αμερική, Αμερική σημαίνει να το. «Δεν υπάρχει βλέπεις και κανέναν να τους βομβαρδίσει για ανθρωπιστικούς λόγους. Ναι, ναι ναι, ναι τα μου η νέα πραγμάτων. Ξηνόταν ο παγκόσμιο χοροφύλακας και οι άλλοι. Η Αγγλέζα, οι μητσότροβοι, οι να με κελέψουν την Ευρώπη, τα καθήκια». Πάντω και εμεί καλά γομάρια είμαστε, δεν μπορεί να πει. Υπογράφουμε πρώτα να κάνουμε τα Βαλκάνια έμενταλ Ελβετία και μετά τραβάμε την ουρά μα απ' έξω. Αλλά τι να σου πω, τα τσιχέστε που είμαστε, καλά μα κάνουν. Τον είδε τον άλλον, τον πατέρα, άκουσε τα νέα. Να κάτσουν λέει οι Σέρβοι να διαπραγματευτούν με αμοιβέ υποχωρήσει. Και όταν θα μα κάνουν ντου οι Κούρκε τη Τράγκη, θα μα πούνε οι Σύμμαχοι, εσεί δεν τα λέγατε, για έλα τώρα να κάτσουν. κάνουμε διαπραγματεύσεις για το Αιγαίο με αμοιβές υποχωρήσεις παλιό βεβαίως, από τότε προσπαθούσαν να κάνουν έμεταλ τα Βαλκάνια δεν το κατάφεραν πλήρως αλλά μια προσπάθεια συνεχίζεται ακόμη και τώρα το τρίτο μέρος του λόπου είναι η συνέχεια του προηγούμενου, έτσι κλείνουμε για σήμερα τα υπόλοιπα θα τα πούμε σας τι να σας πω τώρα εσείς προφανώς με πήρατε για κάποια επίοικια τώρα έτσι Γιατί σα πήρα, επειδή ήθελα να, να μιλήσω για το παιδί μου. Κοιτάξτε Α, να δείτε και εγώ αστυνομικό είμαι και εγώ μέλο τη Νέα Δημοκρατία είμαι όπω φαντάζεστε, αλλά ό,τι και να έκανα δηλαδή ο άνθρωπο είχε μέσα πολλά ευρήματα. Τι να κάναμε άλλο. Δηλαδή κρύψαμε και εμεί όσα μπορούσαμε, τι σημαίνει τι πήραμε, τι βάλαμε στο περιπολικό δικαιολογούνται Και από εμά, αλλά τι να κάνω. Δηλαδή, η ταχύτητα ήταν ταχύτητα. Η ταχύτητα ήταν που τον έκαψε. Ταλάνα, κάπω τα, τα κουκλώσαμε, κάτι να αρτικέ τέλο πάντων έχουμε και εμεί τέτοια πράγματα. Δεν είναι, η ταχύτητα όμω είναι που έβγαλε. Το Κοιτάξτε, ε, μεν αυτά που μου λέτε με σου σουκαριστεί και, και χαίρομαι που τα άκουσα για να, προστα... να μιλήσουμε με τα παιδιά. Με, το, με τον άντρα μου μαζί. Να με τον άντρα σα και εγώ, νομίζω, φυσικά... να κάνετε και με τον Βασίλη μια κουβέντα. Φυσικά, αλλήμονω. Μήπω να του πείτε, Βασίλη, θέλω να μιλήσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε φυσικά, κάποια φυσικά, πράγματα. Φυσικά, ε, θα του κοπούν φωσικά... τα πόδια. Ε, φυσικά, αυτό το πράγμα, εγώ ξέρω. Πως, ε, ο ο Βασίλη <σίτσου> αυτό μόνο που κάνει Α μήπως το <σίτσου> όπλα ήταν από το ζύου ζύτσου, Γιατί είχε και κάτι τσάκι τσάκι τσάκι το λέγανε αυτά τα <σίτσου> Που, που α, είχε ο που πηγαίνει Ναμ τσάξ πως λέγονται ε, Αυτό είναι το άθλημά του είναι αυτό Πηγαίνει κάνει γύρω ζύτσου Ναι, Από αλλά δεν πάει ο αθλητισμός τίποτα. με τη φούρτα, δεν πάει μαζί τώρα, συγγνώμη κιόλας. Δεν θέλω να επεμβαίνω στα οικογένεια σα. αλλά... Όχι, όχι, όχι δεν, είναι, δεν επεμβαίνετε, χαίρομαι που μου λέτε... Ο, είδα το παιδί αθλητικό εμένα βέβαια, εμένα μου άρεσε λιγερό κορμό, ωραίο παιδί, κρίμα που είναι παντρεμένος, αλλά τέλος πάντων, ε, Δεν μπορώ να, όλα μαζί δεν συνάδουν, εκεί ταχύτητα, τι την ήθελε, καλά όλα τα άλλα.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 Είναι, είναι πολύ ήρεμο. Είμαστε γενικά πολύ ήρεμοι. Οι Τέλο πάντων, μπορούμε λοιπόν, λίγο να το. το πιστεύω, θα θα το δούμε τι μπορούμε να, να κάνουμε. Πάντω, αυτά που μου λέτε, χαίρομαι που μου τα λέτε, γιατί πρέπει να κάνουμε, κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Χωρί τη γυναίκα του, φυσικά. Εγώ, άντρα μου και ο ίδιο. Ε, βέβαια, τώρα η γυναίκα τη δουλειά Φυσικά. Ε, χαίρομαι που τα άκουσα. Δεν, θα, δεν, δεν λέω. Οι γυναίκε είναι δικό, τώρα, έλα τώρα, εντάξει. Κατάλαβα. Να σα πω λίγο, έχετε να μου δώσετε και ένα λογαριασμό τραπέζη. Τι λογαριασμό τραπέζη θα σα δώσω. Το Άιμπαν. Ποιο πράγμα. Ε, τώρα μήπω μου βάλει τα λεφτά και εγώ σα τα επιστρέψω. Μα έχει πληρώσει, λέει. Ναι, γι' αυτό λέω πώ θα σα επιστρέψω τα λεφτά. Ε, μπορώ να σα δώσω να μιλήσουμε μαζί πάλι, να μιλήσω να δω πώς, τη λεφτά θα μου πάει. Το να, και μάλλον. Θέλω να φτά. μου δώσετε τον αριθμό τραπέζι. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι, δεν θέλω να του δώσω τα λεφτά πίσω. Αν θέλετε να βάλετε τα, να, να, να, να τα λεφτά σε εμά, ναι, δεν θέλω, θέλω να τα πρωθήσει. Κάσει τα θέλω τα λεφτά. Θα τα δώσω εσά τα λεφτά, αλλά θα ψηφίσετε νέα δημοκρατία. Ε, φυσικά, φυσικά και πεθαρού μου και αυτά. Δεν ξέρω ξέρετε την οικογένεια μου, ξέρετε τι έχει του Κατάλαβα, πάνω κάποια. Το κατάλαβα. Ναι, γιατί μα είπε πω ξέρετε παππού και ο πεθερό μου δηλαδή και αυτά και Δεν δε, δε, δε ξέρω. Ε, ο πεθερό σα, θα... γιατί. Ποιο είναι ο πεθερό σα, Καπούλια Βασίλειο λέγεται κι αυτό. Ο πεθερό σα. Ναι, yeah. απλώ μα είπε ο γιο μου πως γνωρίζετε το, παπ, το παππού. Το παππού. Ε, έχω ακούσει κάποια. Του ξέρω από το κόμμα τώρα, μην νομίζετε. Τέλο πάντων, ξέρω. σημασία έχει να πει ίδερα... στο ψιφαλάκι, ίδερα... θα τη ίδερα... την κλίση. Δεν θέλω, δε θέλω να του πείτε πω θα, θα να, τα λεφτά, τα παριμπωρήσω. Όχι, όχι, θα τα δώσω εσά χωρί να το πω. Κατάλαβα, θα βγάλετε κιόλα. Όχι, Ωραία Δεν είναι βγάλω. όταν τα παιδιά δεν δώστε μου θέλω ναι. να μου δώσετε όχι το, το, το τριψήφιο κωδικό πονέριστε. της κάρτας που έχει πίσω, Για το password φουγάλη. και το Ενώ όνομα θα χρήστη. Φυσί. Θα μπορούσα να συζήτηση μετά, δεκάθελα με πριν. αύριο ίδια ώρα. Να εντάξει. καλά. γεια σας. Δεν πειράζει τώρα άνθρωποι είμαστε